Έλα, μωρί Λουλού. Έλα. Καλό χειμώνα, ρε. Καλώς όρισες. Όχι, ρε, αύριο αυτά. Ε, βρε, μα δεν μπορώ αύριο. Ά. Να μην τα πω σήμερα. Εχθέ, εγώ μάλλον πρώτο άκουσα το, το Real Γιατί είμαι μόνιμο πελάτη, σταματάει την εκπομπή και λέει: Αυτή τη στιγμή μπήκε. Λέω: ο... Αυτό που το, το, το, το. τον δόει, τον πιάχο τον λένε. Και η κοπέλα λέει: Είδε τον πιστολί και ειδοποίησε την αστυνομία. Και μετά άρχισαν και λένε: Τον παρακολουθούσαν για να πάνε τα λεφτά. Οι καπιδεύτε. Και μετά άρχισαν ότι τον παρακολουθούσαν. Άρα, και... selon... Άρα δεν ήταν τυχαίο γεγονό. Ήταν σχεδιασμένο <yeah> να πέσει πιστολίδι μέσα στο μοναστηράκι στον κόσμο. Ε, όχι. Άρα δεν ήταν τυχαίο γεγονό. Τον παρακολουθούσαν, ξέραν και αποφασίσανε. Ναι, μα λέει ότι. Εντάξει, αυτό να ξέρω. Αποστολή μου δεν είναι Καλές, ε? Καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλά. Από Νέα Ζηλανδία θέλω να Α, τι κάνει, τώρα σε καταλαβα. Από Νέα Ζηλανδία πώ είναι τα πράγματα. Εντάξει, είναι πως και να το κάνεις. Ακόμα δεν έχω παιχνίδι. Θα προσπαθώ. Αλλά αφού είπα μαθαίνω τα αγγλικά θα τα μάθω και εγώ ρε φίλε. Σωστό, σωστό. Πόσο καιρό είσαι τώρα. Ένα μήνα, δύο. Όχι, ρε, πια. Περάσαν τέσσερι Δεν τι ήρθε Πιάσαμε το νούμερο και που Οι φυλακέ τύπου ΓΜΑ νιώθουν ασφάλεια, τώρα πιάζει και το μαγιότη τέλο. Από το μαγιότη νιώθουν ασφάλεια. Μη σε πάρει καμιά σφαίρα μπάτσου ξαφνικά μέσα στην πόλη, πρέπει να έχει μια ανησυχία. Ε, δεν πειράζει, υπάρχουν παράπλευρε απώλειε για να αισθανθεί ο λαό ρεασφαλή, ρεα. Σωστό. Αν πιέζει όμω τον Σαμαρά, τον μαφιό του Σαμαρά, πότε θα ξεμπλέξει, ρε. Α, με αυτού δεν ξεμπλέξει εύκολα. Από την άλλη θα μου πει, τον Έλληνα πολίτη τον προστάτευσαν με έναν τρόπο οι αστυνομικοί. Κάτι τουρίστε, ξένοι φάγανε τι σφαίρε. Ρεξευτή λαμπαλούρδο, δεν τρέπεσε λιγάκι. Έμαθε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τα μάτια αυτό, τον κυνηγάτε και εσύ και το άλλο, το κολέπαι εδώ απ' έξω. Γι' αυτό. Και επειδή, επειδή αυτή οι μέρε τώρα είναι να κουρευτεί και ένα δάνειο κάποιων φίλων εκδοτών. Βόλεβε η κυρία λίγο, να ασχολούμαστε λίγο τώρα με αυτό. Ναι. Να γίνει μια μαγιωτιά, έτσι ναι. μέσα στο καλοκαιράκι, να πάει λίγο στα δεύτερα, στα τρίτα το σβήσουμε του κόκινου δανείου των μεγαλοεκδοτών. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ ψηφίζω ρογκάκο, βίλε να πάει στο Μέγκα αυτό. Θα παρουσιάζει, υπήρχε μια εκποδοσία. Σε τον πίσει χούντα, καλημέρα πρόβατα και θα το παρουσιάζει ο Θύο Ρογκάκο. Εντάξει, πολύ καλό νομίζω δεν την ξεπεράσει, την τρέμει αλλά θα είναι η Ρογκάκο, δαγκωτώ. Θα θέλαμε να με συνδέσετε με το okay. με την ελληνοφέντη εκπομπή. Εδώ η ελληνοφαίκη εμπίμαστε. Θέλουμε να πούμε για, το... για ένα αντιφαστικό κάμπι που γίνεται φέτο. Στην κεφαλιά, φαγητό. Είναι το 21ο αντιφαστικό κάμπι που γίνεται φέτο. Και τι καταζεύτε εκεί και γίνεται κάλιο εμφασιστών. Όχι, απλά. Και πώ ορίζετε το μια... αντιφασιστικό κάμπιο, δεν το έχω ξανά ακούσει αυτό. Το αντιφαστικό κάμπι μου που αποτεζεται. Ναι, έχετε είναι... κάποιε δράσει, α πούμε, αντιφαστικέ, την ώρα που κάνετε κάμπι. Υπάρχουν εξητήσει που θα υπάρχουν εργαστήρια. Α, έχει δηλαδή δραστηριότητα. Έχει δραστηριότητα. Πότε, πότε ξεκινάει. Ξεκινάει 25 Ιουλίου. 3 Αυγούστου, είναι στο Κάμπι για Αργοστόλη, στην περιοχή του, του, του Αργοστολίου. Ε, η συμμετοχή ε, είναι, είναι στα 100 ευρώ από την Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρη στα 110 και περιλαμβάνει τα μεταφορικά με την επιστροφή, 9 μέρες διανυκτέρευση και δωρεάν πάρκινγκ για οχήματα και μηχανές στο Κάμπι.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 Άκουσα προηγουμένως τον Χατζη Νικολάου να ρωτάει τον Κιγκίνα, τον Υπουργό, κατάλαβες. Οπότε ο επόμενος στόχος θα είναι να πιάσουν τον ξηρό. Και Δεν τι είπε. Μυαλό. Τι να σου πω. Εγώ κάθε μέρα παίζω σκράτς, Αν μου κάτσει θα σε ενημερώσω. Το Sky, ρε, ήταν μια από χθε να μεσημέρι και προσπαθούσε το to επιτυχημένη η επιχείρηση της αστυνομίας που είχε μόνο δύο Είναι μόνο δύο Δεν και μόνο δύο τραυματίες, και ο, φοβερό, είναι απίστευτο, <συστά> Αυτό δεν είναι <συστά> επιτυχία τη αστυνομία, είναι τη αστυνομία, εκεί που την επιχείρηση. Δεν είναι επιτυχία. Ναι, λέει ότι να κάνουν θα μα Και αυτό είναι τώρα που το μαθαίνουμε, έτσι. Κινέζους από αυτού που ήθανε με την ανάπτυξη, πόσους Κινέζους φάγανε. Αλλά για αυτούς δεν λένε τα κανάλια, γιατί οι Κινέζοι είναι τόσο πολύ δεν θα του αναζητήσει κανεί. Οι Κινέζοι δεν πιάνουν, δεν είναι Δεν πιάνονται, ναι, βγαίνουν με το κιλό, ποιο ξέρει πόσους φάγανε. Και μάθαμε για τον Γερμαναράκη και τον Αυστραλό. Γιατί δεν τον έπιασε αστυνομία, η πολίτρια τον έπιασε. Αυτή είναι η αλήθεια. Πού το ξέρει, Καλή, όσο είναι μπροστά και την αλήθεια. Όλοι ξέρετε την αλήθεια. Τι ειδοποίησε την αστυνομία. Δεν ήταν, στοχευμένο ήταν. Επίτηδε. <χει> Αντιπερισπασμό έγινε για να ξεχάσουμε το θέμα του Κροκοδίλου. Έλα τώρα. Γεια σα, Αποστολή. Τι νομίζει ότι έγινε όλο αυτό, Να κουκουλώσουν το άλλο. Σωστό, σωστό είναι. Όλα αυτά για το σκάνδαλο Κροκόδηλο. Όχι νομίζω άλλα. Θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα από το Βασιλάκι των Κικίλια για την ασφάλεια, Μωρέ. Και πού να ξέρει ο Βασιλάκι ο Κικίλια να σου απαντήσει, παιδί μου, πα καλά κι εσύ. Να τα πω τουλάχιστον. Πες τα σε μένα. Ποιο πιθανό είναι να ξέρω εγώ. Δύο εκατομμύρια άνεργοι είναι ασφάλεια. Οι αυτοκτονίε είναι ασφάλεια. Τα λουκέτα στα μαγαζιά είναι ασφάλεια. Οι άνθρωποι που ψάχνουν στα σκουπίδια είναι ασφάλεια. Τα νέα παιδιά που βαίνουν στο εξωτερικό είναι ασφάλεια. Το ξύλο τη αστυνομία στου πολίτε του δυστυχώ ελάχιστου που διαμαρτύνονται είναι ασφάλεια. Μισό λεπτάκι, παιδί μου. Ο Βασιλάκι και το μυαλό του. Δεν είναι Υπουργείο ασφαλία. Είναι Υπουργή Πραστασία του πολίτη. Βεβαίω είναι ασφάλεια και προστασία. Γιατί η μισολετάκι, η ανεργία δεν είναι προστασία του πολίτη. Σέρει πόσο εργατικά τυχήματα σέρνονται! Αρόσκει! Το ένα τάλο. Μάζουν τα μαγαλάκα. Από... Καλούτα δεν είναι προστασία. Έλα. Από τα ενίκια, πληφολόγη καρκινο... στα χαράτσια. Οι καρκυροπαίδευση που καθούν πιο γρήγορα από τι λίγη είναι ασφάλεια. Τέλο πάντων! Ερώτη βάζω. Ε? Είμαστε πολύ χαρούμενοι Γιατί είσαι χαρούμενοι ε, Αφού είμαστε ασφαλέστεροι σαν Έλληνες πλέον Α ναι Ναι ναι αισθάνομαι πια πολύ ασφαλής Από ποιον Καλέ, από από του τρομοκράτε ασφαλεί, <χει> γιατί από του μπάτσου δεν πρέπει να αισθάνεσαι. Όχι. Μη βλέπει δία στον δρόμο από μακριά, να ξέρει. <χει> δεν το έχουν σε τίποτα αυτοί να το βγάλουν το όπλο σου, οποιαδήποτε κατοικημένη περιοχή. Ε, αγαπούλα μου, λίγο. Τι, Ακούμε, λίγο. Τι, ακούσω, δεν ξέρω τι θα πει. Εγώ αισθάνομαι ασφαλής γιατί έχω το δικό μου ματατζή, τον παλούρδο μου. Πολύ καλή. Τι πολύ καλέ κάνει. Το αγαπού πολύ. Μια που μιλάμε για το μαζιότι.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 να κάνουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ας πούμε. Να πιάσουν αυτού που είναι στη λίστα Λαγκάρτ, φίλε. Αυτοί μας έχουν ενοχλήσει πολύ και κάτι άλλη, κάτι άλλα λαμόγια που τρέχουν δεξιά-αριστερά και πολιτικοί και δεν ξέρω εγώ τι. Του έφταξε τώρα ο Μαζιώτης. Τι έχει, πού έχει ενοχλήσει αυτό. Κανένα μας δεν έχει ενοχλήσει. Άντε τους μα***κες να πούμε. Βάλε το παπάκι, με την τίζα που έχει γέλια. Έλα μα ωραία Έλα φίλο Έλα ε, έτοιμο το μηχανάκι Ποιο μηχανάκι έχεις Το χοντα το Innova. Το Innova, ναι το, το παπί Τι χρώμα είναι Το μπλε δεν το ο το πρωί Ναι μωρέ Απλά έχω και ένα άλλο ασημένιο δεν ήξερα ποιο είναι Α, Είχε πρόβλημα η Ντίζα Ποια Ντίζα μωρέ Η Ντίζα Η Αλυσίδα βγήκε Ναι αλλά ανακάλυψα και ένα πρόβλημα στην Ντίζα Σε ποια Ντίζα Τη γνωστή Τι πλάκα να σου κάνω, φίλε, προκύψανε κάποια προβληματάκια ακόμα. Ανέβηκε λίγο η τιμή. Τι πράγμα? Η τιμή, λέω, ανέβηκε η τιμή. Ρε, σι πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα πάει, να σου κάνω. Ο άγγελος ότι είσαι πλακατζής, αλλά μη μου... Είμαι μην... πλακατζής, μην... αλλά είχαμε προβληματάκι, ε... δεν αστεί αυτά. Θα πληρώσει τώρα, μη μου λες τέτοια. Να πα να πάει στο μηχανάκι, είναι 3 στάρικα. Τι είπε! Δεν άκουσε, είχε πρόβλημα σου λέει ο Τζα. Έπρεπε να κάνω δουλειά κάτω, χαμηλά. Μαλάκα 5 εκατοστά κάνει το μηχανάκι 3 κατοτέλε κάνει τζια. Μαλάκα εμένα ένα καλύτερα. Σε μαλλιάζω Τσόκαρο. Να σου πω θα γράψω και σένα και τον άγγελο μαζί. Έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μαλάκα μελέ. Θα σα γαλώσω και του δύο. Άμα είναι να μα γαρίσει πάει 6 εκατοστά ακριβώ. Θα σε χαμέσω έρχομαι τώρα από γκρι. Γεια να σε δω. Θα πάρει την τζά στο χέρι. Έρχουμε τα κουτάκια. Καράκιζε. Σα φύνω τώρα πάνω κανον πιτέ. Υπογούμενα <επογράφινε> πάλι για τι απολήσει, η Λόρθεν Μτσοτάκηδε, έχει μια σκηνή στο Μαδογιάρο, που πάει ο γραμματέα του Υπουργείου και του δίνει κάποια χαρτιά να τα υπογράψει. Και του λέει ο Κωστομέρα, του λέει ο Ντίζω Μάνι ότι αυτό το έχει υπογράφει και η Υπουργέ. Και του λέει εσύ, Γιώργο όπω το λένε, αν το ξέρω τα βλέπω χαρτιά λίγο μπροστά μου το υπογράφω. Γεια σου. Είμαι ο κυριαρχό Μητσοτάκη. Λοιπόν λοιπόν τη λέγοντα θέλει και υπογραφέ, παιδί μου. <ελίστον> Έχω τα προσώντα. Αυτό τα έχει υπογράφει, κύριε Υπουργέ. Ε, το από μπροστά μου, παιδί μου, αυτό έχω υπογράψει. Με συγχωρεί. Εγώ, όταν βλέπω χαρτιά μπροστά μου, το υπογράφω, το Σε βεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Υπάρχει τίποτα λόγια ρογαγή. Είναι και κάτι άλλο, αλλά όταν γυρίσετε. γυρίστε. Ας σου πω κάτι, Έλα. αύριο μπορείς να βάλεις και την Έλλη. Ποια Έλλη? Αυτή που το βενταλιάζει το τέτοιο της. Δεν σταίνομαι. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μου*** μου. Βάλε μου την δι... κυρία, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, θα ήμασταν Παρίσι. Ποια πια? Τη κυρία, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, θα ήμασταν η Ελβετία. Μονακόκαλε. Σίγαμε, ήμασταν Παρίσι. Υπήρχε την δεν υπήρχε το ΕΑΜ, Παρίσι δεν θα είμαστε. Μπράβο, θα μου πούνε. Από τη στιγμή που υπήρξε Κωνσταντίνο Καραμαλή θα... στη χώρα, και μόνο για λόγου χαμηλή αισθητική, Παρίσι δεν θα ήμασταν. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Πήρα τη news. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι.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 Και στην Ελλάδα ο, ο Βελουχιώτη, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, το, ο Βελουχιώτη, ο μεγαλύτερο αλληλεγγύη. Αυτό που έχω να πω λοιπόν, είναι ότι μην πάνετε κονσέρβες στο σπίτι, μην έχει, κάνετε καμία τρέλα μόνο. Με... Αλλά ακόμα και να μην έχετε, κάποια α, μέρα γιατί φοβάται θα μπούμε να... εμεί με τι κονσέρβε, μην ανησυχείτε. Ο Άννη, μεταξύ Αυγούστου, να είναι δημοσιογράφο. Ακούστα, Ρίχα, τα περίχοντρά. Και σίγουρα αυτό ο εν λόγω είναι διαπλεκόμενο και σίγουρα δεν <Ρίλα>, Όπω τόσοι και τόσοι θα μα <Ρίου> μιλήσει για το ΕΑΜ, το μεγάλο παρκίδωμα του ελληνικού κράτου και έφυγε! Ζε... Άντε, άμ, δεν θα έρθουν τα κονσερβοκούρια μέσα! μου, μου, Θα σου κάνω το λαρίκι, κομπολόι, <Ρίου> από το, χαμο, όλες. <Ρίου> οδηγή, οδηγή, φάρμακο το πρωί, <Ρίου> <ποντικό> φάρμακο! <Ρίου> Λά, Μακεδονία! Ά, μάζε, <Ρίου> από εδώ Piosen to karkeinoma jest to dyata no καλές διακοπές να φας όλα σου τα χρήματα σε δηλιακά και εγώ αν καταφέρω και πάρω τη μικρή δεή ίσως πάω και εγώ διακοπές ίσως κάνω και εγώ κανά 100.000 και ερετισμούς στο Μιλιώνη oh. και μια αφιέρωση του τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου «Είμαι Τίγκα στα ψυχολογικά» Α, ah, κατάλαβα, η Ρακλιά θα πας? Η Ρακλιά, ναι Δονούσα πού? 4 μήνες, δονούσα. Τίγκα, που Ρακλιά, μήνες, κι άλλους τέσσερις μήνες δονούσα Είμαι Τ Υκάρια, αμόργο και αμαρτία Πάνε αν δεν στη δόνσα Αφιέρωση για Παρασκευή, γιατί τώρα τελευταία μα τα έχετε μπερδέψει τα πράγματα. Λέγε. Έχει πει για κουμάτε ότι είναι εραστή, θέλει να μου το παντρέψει με κουλούρι, Ξέρεις τώρα εσύ κάτι. Δεν τεράστιο. η επιτρέπονται Τι γάμοι. Η Περσία μου λέει: Ρίζη Καρολίνα, 50 λεπτά. Ναι. Εγώ στέλνω άνθρωπο, δεν πάω εγώ. Ναι. Δεν πά, στέλνω άνθρωπο από το Υπουργείο ναι. και βγάζει φωτογραφία τα ρίζια. Yeah. Και μου τα φέρνει το Σιμπορμάκι και κειμένα και το βλέπω εγώ. Όταν μου λε λοιπόν αύριο ότι το ρίζο το πήρε 50 λεπτά και το πήγε σε 70, θα σου κοτσάρω τη φωτογραφία και το βουλώνει. Θα λοιπόν, επειδή μου είπατε τη για την πατάτα να σας πω πόσο είναι η τομάτα το νεράκι, το μπουκαλάκι το 2001 με τα τροπή δραχμής σε ευρώ επί πασό, είχε 20 δραχμές Αυτά δεν τα και πήγε τα 1 ευρώ υπάρχει πράγματι το φαγκρί ψωμί, γάλα, λάδι απορρυπαντικά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 και κάτι να μου βάλει, για την Παρασκευή. Α, για την Παρασκευή. Τι. Ξέρεις τι έπαιζε στη τηλεόραση την Κυριακή που είχε το τελικό του Μουδιάλ. Τι έπαιζε. Ένα έργο με γκέι. Α, πα, δεν τρέπονται ησυχαμένοι. Πονάγανε. Και όχι απλά. Τους έδειχνε να φιλιούνται και να Και τα δύο! Θα μου τα βάλει αυτό. Αϊδεία, τι να σου βάλω! Δεν το θυμάσαι! Όχι ρε! Πουσέ παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: Χαίρεσαι είχε το λικό του Μουντιάλ! Και σου λέει ένα έργο με γκέι και σου λέει: Όχι, εγώ δεν είμαι ένα πιστή! θα αειδίε να βλέπουμε και του λε μετά εσύ! Εσύ που πηγαίνει με τη συγχαμμένη την κρυά τη γυναίκα σου! Αυτά δεν είναι αειδία! Και σου λέει αυτό εδώ που τα λέμε έχει δίκιο! Η Κυριακή όταν έγινε το. Τελικό του Μουντιάλ. Να. Ξέρει τι έδειχνε η R1 στην τηλεόραση, τι έργο έδειχνε. Τι. Ένα έργο με γκέι. Και. Α αυτό. Εντάξει, δεν μας δειράζει, δεν είμαι ρατιστή. Αλλά να τους δείχνει, να κάνουν έρωτα, και να φιλιούνται και να γαμνίζονται παιδιά. Δεν λέω σε μας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ε γκέι, ναι, τι θα κάνουμε. Δεν πήγαν να κάτσουν δίπλα-δίπλα να δίπλα, παίξουν τι κουμπάρε, αυτό λέγεται φίλοι, δεν λέγεται γκέι. Άμα είναι γκέι, θα πειδηχτούν κιόλα. Ναι, αλλά, να τους δούμε όλοι, εμά. ε Ε, μη κοιτά! Άμα σε κοιτά! Ούτε να, να αλλάξουμε κανάλια δεν μπορούμε. Να φοβόμαστε μήπως πέσουμε στα καναέργο με... Εσύ που ε, πας α... με τη συγχαμένη τηγριά τη γυναίκα σου, αυτό δεν είναι ναηδία. Τον γκέισε, πείραξε. Δεν ε... Εντάξει, <σταξε> εδώ που τα λέμε έχει δίκαιο. Θα <σταξε> σας γα***σω και τους δύο. Άμα είναι να μας γα***σεις, <σταξε> πάει 6 καθοστάρι. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα το μ***ι μου. Oh, oh, oh, oh, Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα. Στο στόμα μωρό μου. Oh, oh, oh, oh, oh, Εσύ που Ευρώ. πας με τη συγχαμένη τη γριά τη γυναίκα σου αυτό δεν είναι ναηδία. Τον γκέισε πείραξε. Δεν είναι... Εντάξει εδώ που τα λέμε έχει δίχεια. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό.